Ναι. Στη χαρητήρια ελέγη μου ξέρουμε πολύ που σάκου να παίρνει. Ο μπέλατσα, ομπελατ, παρακαλώ. Ε, καλημέρα, κύριε Αποστόλη. Καλημέρα. Ε, ήθελα να προβάλλετε τον επίτημο. μου. Ναι, να μην δεν έπρεπε. Έχω μια κοσμοθεωρία όπω λέει ο Βασίλη Ραφαλή με άσκη και ένθεο. Ο Θεό θέλει να ζωθούμε μόνοι μα. Oh. Ο Επίτημο θα φύγει όταν θα γίνει άνθρωπο. Έχει καιρό ακόμα. Ψαγμένα τα έχει βλέπα, Εκκρόα. Και ψαγμένα και, και 400. Και για να μην αφήσει και ορφανό τον Κυριακό. Πού θα πάει ο Κυριακό, θα με αφήσει ορφανό. Πρέπει να μπει ορφανοτροφείο. Καλά, και ο Ντέρι Χρυσό. Έχει και την τώρα. Ε, δεν είναι, είναι πατέρα συντένε. Αυτό λέω και εγώ. Τα λόγια μου έρχεσαι. Βρε πάει ο Κουμούνια, για να μην αφήνετε να μιλήσω, Βρέδεντρο. Μπορείτε, μίλα, μίλα. μίλα, σε παρακαλώ, σου δίνω το λόγο. Μίλα. Δεν μου λες λε, τον Τζαουσόπουλο, τον Μιχάλη, τον ξέρει, έτσι. Ναι, ναι. Αυτός με το μαλλί, το μαύρο. Αυτό θα μείνει. Ο μαύρο να... τώρα είναι, ελαφρώ βέγκε. Ταιριάζει με ναι, τα του σπιτιού, μπορεί να το πει. Δέκα Ναι, πώ το λένε, βαλατούρα. Βέγκε, Μας βέγκε. κάτι. Ο Καλαμούκης που ξέρει πώ θα μείνει στη ραδιοφωνική ιστορία, έτσι. Πώ θα μείνει. Ο για κάτι Επαιτή. ή Είναι Όχι όχι ότι είναι για την απελευθέρωση Καθώς είναι και μαλακ** να θυμάσαι την ιστορία, θυμάσαι 1 μέρες και λες τι κάνω εγώ σήμερα, είναι του του καλαμούγι αυτό Θυμίζει τώρα τα καλά τα παλιά. Τέλος Καλά κάνει αλλά πάντο μία... τώρα απελευθέρωση είμαστε για τέτοια τέτοιες εποχές να ακούμε απελευθέρωση. Το καλύτερο ξύπνημα ποιο είναι ρε Φιλαράκο, εδώ σε θέλω. Το καλύτερο ξύπνημα? Ναι, το καλύτερο ξύπνημα από, από τη γειτονιά να σε ξυπνήσει. Να έρχεται σε οργασμό η γειτόνισσα. Πω, πο, πολλά γα... τα ξυπνήματα. δεν θέλω Ας να σε πω... ταράξω. δεν θέλω <χει> να σε ταράξω. <χει> Υπάρχει καλύτερο μέσα στο δικό σου στο σπίτι να γίνεται αυτό. <χει> ναι, ωραία. <χει> <χει> <χει> αρκεί να το προκαλείς εσύ να σου προκαλείτε. <χει> Μην είμαι στο δικό στο σπίτι και είναι σε άλλο δωμάτιο με άλλον. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουνα, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε, από τις φωνές των ανθρώπων πεινάω γύρω μου. Ο Μητσοτάκης βρε μαζίκα μίλησε για έξω από το σπίτι του πως τον ξυπνήσανε, αλλά είσαι τόσο μαζίκα που δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει! Έχω μια απορία, αγαπητέ Αποστόλη. Γιατί όλοι αυτοί το παίζουν και θέλουν να το παίξουν όταν λένε ότι είναι κομμουνιστέ. Αριστεροί, κομμουνιστέ, Σαμαρά, Καραμαλή. Μπορεί να μου λύσει αυτή την απορία. Είπε και ο Σαμαρά ότι είναι κομμουνιστή. Δεν ήταν παλιά, αριστερό είπε. Ο Σαμαρά, είσαι σίγουρο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ο Καραμαλή μπορεί να το πει. Ο Σαμαρά σου λέει απλά. τη βάζει τη λέξη στο στόμα του, τον ξεπλένουν τα μουρουτοειδή με άκου ακουαφόρτε μετά. Θα πάρει, θα πάρει και τίποτα ο Καλαμούκη πρώτα. Καλαμούκη δεν παθαίνει. Τη ράτσα των ε, κομμουνιστών δεν ξέρουμε καλά, άστα. Και εσύ το ίδιο, και εσύ Ναι, ναι, ναι, <σίλου> erb, <σίλου> <σίλου> δεν τα αραζόμαστε, δεν τα αριζόμαστε. Ο Γιώργο είναι αριστερό. Καλά, τώρα μην τα ξεχρήσουμε όλο, ο Γιώργο είναι αριστερό. Ο γιο είναι αριστερό. Δεν <σίλου> μπορεί να <ο> πατήσει, <σίλου> Γιατί το παίζουν <πες> <NVash> αλευθερή, γιατί. Τι γιατί, γιατί μάλλον πουλάει, φαίνεται. Πουλάει. Ένα βλέψουν και με κάτι εθνικό. Δηλαδή θα μπορούσε ο τσίπρα να πει το ειδικό πλεονέκτημα του εφλεύθερου. Όχι, ενώ τι αριστερά στο. Ναι. Δεν παλαιουνέ. Ελέ, μου τι <σίλου> κάνει, <σίλου> καλά, έτσι, είπαμε. Σήμερα Αποστόλη που είναι η μέρα της απελευθέρωσης των Αθηνών από τους Ναζί. Ναι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 Να σου πω στο κέντρο εδώ στο κατεβαίνει κάτω. Συντρεμπό, να έρθω από σε εδώ. Δεν είναι στάταρη ημέρα, δεν μπορώ να σου πω. Ναι, αλλά όταν σου μιλάω όμω, δεν το κεφάλι σου. Πα μπροστά από το όταν βλέπει κανεί ακόμα, δεν στρίβει το κεφάλι σου με τίποτα. Ε, τώρα το ίδιο είστε. Βάλε τίτια, να σε δω. Η Γρυά προχθέ σου φίλε να με τη φυλήσει και δεν τη φυλάγει η Γρυά. Κάνουν και παράπονα και γρυέ τώρα, κατάλαβε. Έχει δι... μεγαλώσει ναι. και τσολιά. Γίνεται 10 χρονών φέτο. Πριν 10 ναι, χρόνια ναι. μπορεί να την κοίταγα. Να σου πω, ρε φίλε, μια η Σιριζέη Σιριζέα. Μια οι φασίστε που σε έχουν γεμίσει εκεί πέρα. Του έχω βαρεθεί, δεύτερη. Ευτυχώ υπάρχουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι που κρατάνε ψηλά τη σημαία. Τη Δευτέρα έχουμε πορεία. Μην με ρωτήσει ποιοι είμαστε εμεί. Ξέρει ο κόσμο ο πολίτη ποιο κρατάει ακόμη ψηλά τη σημαία. Έλα, λεβέντι μου, έχω γύρω μου. Έχω, έχω πετάξει μαζί σου με αυτό το φίλι Έχω πετάξει μαζί σου με αυτό το φίλι σου me machisus chega te Αγάπη μου, έχω γνω... Σου κιόλας, πες μου, πες μου. Τι έχει σικαλάκια? στείλω για τη χρυσή αυγή, είναι του κουταλιού, γλυκά του κουταλιού σικαλάκι. Τι καλά? Θέλω να τα στείλω στου χρυσάυγητες να τρώνε... Είναι γλυκό σικαλάκι μόνο για Έλληνες? Μην είναι τίποτα εισαγωγής. Όχι, όχι. Ελληνικό σίκω θέλω. Είμαι παραγωγή δική μου, εάν... Το Ναι. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω εδώ. Γιατί έτσι. Λοιπόν. Καλά λείπαμε κιόλα. Και να παινες δηλαδή, Λε. το έχω κατεβάσει, Λε. το έκανε τουτουτ. Με το τουτ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? <laughs> το πρόβλημα είναι ότι είναι μικρό. Γιατί το τουτ είναι μικρό να στο βάλω στο τουτουτ. Και το άλλο μετά. Το τοτ είναι μικρό να στο βάλω στο τουτουτ. Γι' αυτό έκανες τουτουτ σε ένα μοκόλο. Και έρχεσαι σε μέναν τώρα στη λούτσα. Γιατί είχε μια πάμια ο μοκόλος για τοτουτ Inshad Deshvara, Aransi Gernis. Te han hecho sentirte inferior por creerte diferente. Tenemos que enseñar, aprender hasta que la nacionalidad no nos represente.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 Του δώρου Χριστουγέννων, Χριστουγέννων, Χριστουγέννων σε ένα εκατομμύριο δυοκόσου εξενταδύο χιλιάδε Δηλαδή με συγχωρείτε, απαταιώνε είμαστε. Από πιασχηστά μέρη βρέθηκε εδώ μικρό πουλίδι, διμένο μετανάστη. Zadko mikrofon Αποστολή, μνημόνια για πάντα. Λοιπόν, άκου τώρα τι για την Παρασκευή, Παραγγελιά. Αυτό τη στιγμή το θυμάστε το τραγούδι, το μπήκε μόνο σου στη μαύρη λίστα. Ε, για το μαύρο λοιπόν τα κανάλια, βάλε τον Βαπά να λέει, και βάλει και τον τζίπρα να λέει για την αιρε τότε που είχε βγει στα κάκελα, και να λέει άντε για ο Τσουκαλάς από τη μία, και την άλλη λουκά και βάλει και τη Σουλτάνα αυτή τη νέα. Δηλαδή κάτω λίγο κολλού τα βάλει το μαύρο στι οθόνε μα Την άδεια, σα ρωτάω. Είχανε προσωρινή άδεια. Είναι μια περίπτωση σαν την ΕΡΤ. Α πούμε, θα πέσει ένα αντίστοιχο μαύρο όπω λέτε σε και αυτό που έπεσε εδώ. Σε έκυφα η μαλακία. Άρα τι θα συμβεί με αυτή Εδώ στον χώρο που είμαστε δηλαδή. Ναι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μου λένε είναι... πολύ καλά. Νύχτα έρχεσαι και δεν νύχτα. Καλή σα νύχτα. Διαγωνισμός με τέτοιο έλεγχο δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό δημόσιο. Μετανιώστε! Μετανιώστε ήρθες, είστε ζωντανοί νεκροί! Να Ταξιδεύει με κορμί που χουρελιάσαν οι ανέμιοι. Mm -hmm. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου, κακή και άδικη κερί. <Και> Μέσα σε τρίμες σε λαγούν. Στο χώμα, να χορέσεις τη ζωή. ζωή σου και να θυμάσαι μια πατρίδα θυμάσαι. Που ίσως ποτέ, ίσως ποτέ. Δεν ξαναδείς. είμαι 21 β. Ωραία. Περ... Τα Περ... αυτό. Περ... Έτέρο για Όχι, δεν 21 Α να μην με το κέντρο να το ώρες Μην μαλώντε κορίτσια Όχι, όχι! Θα μου βάλεις για το κύπριο για το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 και μα κρατάτε πρώτο στην προτίμησήσα. Ευχαριστούμε και εμείς. να κάνω μια ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι έναξάν ένα, αξάν, ένα αξάν, μια προφοράν. Είστε από την Κύπρων. Ε, εμείς είμαστε από την Κύπρον. Από την Κύπρον όλα καλά με το Χριστόφιαν εκείν που έχετε κομμουνισμόν. Βεβαίως, ο είναι από τους Ναι, αλλά είναι δεν πειράζει. κόκκινο κόκκινο. Φανταστείτε εδώ να Τα πράγματα. Παρακαλώ. Ο Παναγία μου βοήθαν. Ο κομγισμό δεν είναι αρόχια. Ο κομμισμό είναι λέλαπαν! είναι χολέραν. Όχι κύριε. Πώ δεν είναι ο κομμισμό. Ο κομμουνισμός από μα Δεν κάνω κανένα λάθο φαντάσουν να έρθουν στα πράγματα οι κομμουνιστές. Θα ήθελα να λάβουν μέρο των διαγωνισμών των Πρωτοσάλτη. Ποιο διαγωνισμό? Αυτό με, το, με τον περιβάλλον. Εσεί είστε Τσίπριο αδερφό? Εμεί ήμασταν ένα από την Κύπρο. Ναι, καλά, μπαμ κάνει. Οι πατριώτε. Ναι, ναι, τι θέλετε. Πατριώτε, ο δική μα τη Βύση. Είδα ότι βάλατε έναν διαγωνισμό για τον περιβάλλον. Ναι, ναι, έλαβε τέλο όμω. Έλαβε τέλο. Ναι, ναι. Ανακοινώνουμε τα ονόματα. Α... Ναι, ναι, τα 500. Ν. 500. Τακόσανο 50 ονόματαν. Εσύ ο αδελφό πατριώτη Εγώ με αδελφέ πατριώτη Αυτά φανάρια του τα φανάρια τη ζωή του συμφωνών στα σαπιωτά του, Σαν. Αν θα γυρίσει πατρίδα. Αν θα γυρίσει την πατρίδα Από ποιάς λίστα μέρη βρεθήκες εδώ Μικρό πουλί, ντυμένο μεταναστής Παρασκευή θέλω παραγκαίρα Θα βάλεις την τώρα που λέει ένα σωρό για τον Κυριακούλη Τον Ελέη Μάλ.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 Θέλω για Παρασκευή να βάλεις όλους αυτούς που έχουν δηλώσει κομμουνιστές αριστεροί τέλος πάντων να βάλεις τον Κυριάκο που λέει ότι ήμουν πολιτικός εξώριος τον πατέρα που το πιάσαμε με τις και ό,τι άλλο θες και στο τέλος βάλε και τον παπούλια που ήπουν στις 15 χρονών ήμουν αντάρτης. Δεν πρέπει να τρέπονται. Να τρέπουν.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 Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής <συλίκο> Εγώ ήμουν κομμουνιστής Θέλω να ρωτήσω αυθέως τον στον κύριο Λαφαζάνι Είστε κομμουνιστής κύριε Βεβαίως είμαι Αλήθεια είστε κομμουνιστής κύριε Πρόεδρε Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα Πολύ συγκεκριμένα Δεν θέλω να γίνω ως πιο συγκεκριμένο, Γιατί ε, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή Αλεφέ τη μάρκα μας Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος Έξι μηνών από τη Λοιπόν και εσεί τα πρώτα γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Μήπω έγινε κομμουνιστή. Όχι πατέρα Λυπάμαι. Λυπάμαι για του υβριστέ να έβγαινε. Εμεί πολεμήσαμε για την Ελλάδα. 15 χρονών ήμουν αντάπτυκτη. Παππούλια προδότη. Ποιο είναι ο παππούλια προδότη. Να ντρέπονται. Να ντρέπονται. Ο γρομονιά του ήταν. Ποιο άνθρωπο άραντζε. Δεν είναι Καλό ήταν του Αυτό που λέει μικρό παιδί, δημένο μετανάστη. Ναι, το αφιερώνω λοιπόν στα προσφυγόπουλα που είναι από τον πόλεμο και ξεκίνησα να στα μα για να στα ελινάκια το μάθημα